Ραδιοκαταγραφές Εγχείρημα παρέμβασης στη φλιαρία του λόγου Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φητική Ένωση καταγράφει τον παλμό της επικαιρότητα στους 91,2 FM της Πυριακή Εκκλησίας. Παπητία Κροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε για άλλο ένα Σάββατο, για 18 η συνεχή χρονιά με την παρέα των αδειοκαταγραφών. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 της Πυραϊκής Εκκλησίας. Για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σαλιβέρου, η Βάσο η Παλιούρα και ο Θανάσης ο Παπαρούπας. Περιμένουμε σχόλια και παρατηρήσεις στα τηλέφωνα του σταθμού 210 -41 18 602 και 210 -41 18 -640. Επίσης, μπορείτε να βρίσκετε τις πιο πρόσφατες εκπομπές μας και να τις κατεβάζετε στο site ε, της ΧΦΕ, www.hfe.gr Ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και από το, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση ραντιοκαταγραφές, παπάκι, χφε, τελεια Το σημερινό μας θέμα είναι η εξόγαμη συμβίωση. Θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ένα θέμα που απασχολεί αρκετά τους νέους. Ε, σήμερα η κοινωνία έχει αλλάξει αρκετά σε σχέση με το παρελθόν και δέχεται ευκολότερα και ίσως λιγότερο αβίαστα θέματα που άλλοτε αποτελούσαν ταμπού, όπως άλλωστε είναι και η εκτός γάμου σχέσεις. Τον τελευταίο καιρό είδαμε μόλι στα μέσα μαζική ενημέρωση να βγαίνει στην επιφάνεια και να προβάλλεται σε μεγάλο βαθμό το θέμα αυτό με αφορμή το νέο νομοσχέδιο περί ελεύθερη συμβίωση. Παρακολουθήσαμε εντάσει, ενστάσει, αντιδράσει τόσο απέναντι στην Εκκλησία όσο και απέναντι στην πολιτεία. Ε, Σκοπό μα βέβαια απόψε είναι να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα ω νέοι που βρίσκονται σε μια πνευματική αναζήτηση και έχουν φυσικά κάποια ερωτήματα όπω και πολλοί άλλοι. Σε αυτό το σημείο έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας το φίλο μας, τον Γιώργο Παπαδούκα ο οποίος είναι καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πληροφορικής και έτσι είναι σχετικά νέος σύζυγος και πατέρας και θα θέλαμε να μας πει την εμπειρία του και πώς νιώθει αυτό το τον καιρό και, και άλλες ερωτήσεις που έχουμε μαζέψει εδώ για αυτό. Ε, Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σας, πώς είστε. Ε, καλά καλά είστε. μια χαρά. Ε, θα θέλαμε να μας πεις, τι σε έκανε να επιλέξεις στον γάμο από την ελεύθερη συμβίωση. Καταρχήν τέθηκε τέτοιο θέμα. Αν τέθηκε θέμα, ε, εντάξει, όταν είσαι πιο νέος βλέπεις τα πράγματα αλλιώ. Ε, αν έχεις εξ αρχής μια σχέση με αυτό που λέμε εκκλησία, ε, γνωρίζεις ότι είναι από αυτά που δεν επιτρέπονται. Τώρα το γιατί δεν επιτρέπονται, για να πεις ότι... Πραγματικά σκέφτομαι και δεν επιλέγω κάτι που δεν επιτρέπεται, πρέπει να έχει εμπειρία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να έχει κάνει πράγματα που δεν επιτρέπεται, να έχει δει τα αποτελέσματα, και αγκρούγο να πεις ότι ρε, παιδί μου, κάτι ξέρουν αυτοί που λένε. Σωστό. Άλλοι λοιπόν το μαθαίνουν έτσι, άλλοι το μαθαίνουν αλλιώ. Άλλοι δηλαδή τρώνε τα μούτρα του, όπω λένε κοινώ. Άλλοι απλά εμπιστεύονται κάποιου ανθρώπου που του λένε: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ωφέλιμο για εσά να έχετε μια ελεύθερη συμβίωση. Άλλοι βλέπουν γύρω του, δηλαδή μπορούν να παρατηρήσουν να δουν ζευγάρια. Πώ λειτουργούν μετά από πολυετήσει, πολυκαιρισμένε σχέσει που καταλήγουν. Και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά μαζί συνδυάζοντά τα, νομίζω ότι μπορεί να βγάλει ένα ασφαλέ συμπέρασμα ότι η ελεύθερη συμβίωση δεν είναι πάντα ό,τι καλύτερο. Είναι, δηλαδή, εγώ θα έλεγα, ε, μια μεσηκατάσταση που εφόσον είναι το ελεύθερο, είναι λίγο παραπλανητικό, θα έλεγα, μπροστά. Δεν είναι πραγματικά ελεύθερη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι λιγάκι χωρίς ρίσκο και χωρίς να έχεις ευθύνη απάντηση στη σχέση αυτή. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν είναι ελεύθερη. Απλά ίσως είναι για ψυχολογικούς λόγους, να μην νιώθουμε ότι κάτι μας περιορίζει. Πάλι υπάρχει κάτι να σε δεσμεύει και να σου δημιουργεί ευθύνες. Ε, απλά επειδή εμείς σαν σύγχρονοι άνθρωποι φοβόμαστε την ευθύνη, τον περιορισμό και τη δέσμευση, Μάλλον θέλουμε να βάζουμε και αυτό το ελεύθερη συμβίωση μπροστά για να. Ναι, ηρεμούμε. Ελεύθερη ίσω είναι γι' αυτό, γιατί είμαστε γενικώ στην εποχή τη κακοζόμενη ελευθερία. Πέραν αυτόν όμω, τελικά δεν προσφέρει ελευθερία και δεν προσφέρει ψυχολογικό στήριμα η όλη κατάσταση. Γιατί σα είπα, ότι είναι μάλλον ψυχοφόρο, θα έλεγα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, η ελεύθερη συμβίωση δεν είναι πάντα μία. Σύνδεση είναι και δύο, τρει και, και τέσσερι και πέντε. Οπότε κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται περί ελευθερία, αλλά σκλαβιά πραγματική. Με τη σημασία της λέξεως. Ε, ωστόσο γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα προχωρούν σε σχέση εκτός γάμου. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουν πολύ αστερεότυπες αντιλήψεις ε, περί γάμου και περί γενικότερα. Και υπάρχει ένας φόβος ίσως που τους δεσμεύει και δεν τους αφήνει πιο ελεύθερους να προχωρούν σε γάμο. Ε, η ερώτηση είναι γιατί δεν προχωρούν στο γάμο μετά από μια ελεύθερη ναι. συνείδηση. Πώ εξηγείται σαν φαινόμενο το να έχουμε τόσα πολλά Άρα, ζευγάρια αφαιρείται. που Χωρί να είμαι ιδιαίτερα ειδικό σε αυτό, είναι, νομίζω και εσεί καταλαβαίνετε ότι, όπω και εκείνοι που μα ακούν, ότι τα στερεότυπα τα κοινωνικά είναι διαφορετικά σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορεί ε, να μιλήσει και να πει να ότι ξέρει ότι η ελεύθερη συνείδηση είναι κάτι κακό. Από... και πέρα, ο καθένα, αν είναι ελεύθερο μυαλό, όπω πραγματικά, θα δει αποτελέσματα στον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, ακόμη και αν επιλέξει να συνδυώσει ελεύθερα, με αυτό που λέμε ελεύθερα, θα δει τα αποτελέσματα. Θα δει ότι ε, μετά από κάποιον καιρό τα πράγματα δεν είναι ακριβώ έτσι. Όταν έχει στο μυαλό σου ότι ξέρει μπορώ να φύγω από αυτή τη σχέση, δεν είναι ότι καλύτερο. Γιατί δεν τα μπαίνει στο γάμο, δεν υπάρχει ω προοπτική η διάλυση του γάμου. Τουλάχιστον σαν έναν άνθρωπο που μπαίνει έτσι με περίσκεψη στο γάμο. Ε, και έχοντα προσπαθήσει τη ζωή και παλέψει για να παντευτεί, γιατί τα κάτω είναι δύσκολο ο γάμο στι μα, έτσι. Είστε βέβαια πιο νέοι από εμένα, σα το λέω, το ξέρετε κι εσεί. Ε, δεν βοηθάει ε, ο κοινωνικό ε, περίγυρο όπω στο παρελθόν. Ναι, σίγουρα ο κοινωνικό περίγυρο δεν βοηθάει τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ε, δεν βοηθούν γενικώ τα στερεότυπα, γιατί ο καθένα έχει χτίσει το έτηρον ήμιση κάπω στο μυαλό του. Βλέπω ότι τελικά τα πράγματα δεν είναι έτσι και ευτυχώ που δεν είναι έτσι. Ε, και αυτό έχει συνέπεια να οδηγείται συνεχώ σε αναβολέ. Σε αναβολέ και εγώ θα έλεγα σε βόλεμα περισσότερο. Πριν πάμε στι αναβολέ και στο βόλεμα, επειδή είπε κάτι που το προσπέρασε κάπω γρήγορα ε, για ναι. τα μέσα μαζική ενημέρωση. Τι ρόλο παίζουν τα μέσα μαζική ενημέρωση την ένταξη των ανθρώπων περί γάμου και τα δυτικά πρότυπα, ίσω τα οποία βλέπουμε <laughs> ότι έχουν μπει στη ζωή μα για τα καλά. Ναι, δεν θα έλεγα ότι είναι δυτικά τα πρότυπα, είναι και ελληνικά τα πρότυπα, εφόσον η Ελλάδα είναι δύση. Έτσι συνηθίζεται να λέμε. Ε, το καλό βέβαια στη χώρα μα είναι ότι φαντάζομαι και αλλού ότι υπάρχουν κάποιε οάσεις και οι είναι η ενωρία μα. Και όχι μόνο αυτό. Και κάποιοι άνθρωποι πιο πνευματικοί, μη νομίζουμε ότι είναι μόνο αποκλειστικότητα τη Εκκλησία να λέει ότι ξέρει η ελεύθερη σύνδεση δεν βοηθάει. Ε, ή ο τρόπο που αντιμετωπίζει το, το γάμο ή ο άλλο δεν βοηθάει. Αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι και στου πανεπιστημιακού και ακαδημαϊκού κύκλου που λένε τα ίδια πράγματα και η παιδαγωγή. Γιατί ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι, είναι κακό το να την κλείνουμε, στα... να την περιορίζουμε. Δεν, δεν περιορίζεται. Ο, άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπο αγγίζει με το δικό τρόπο την Εκκλησία. Και σε μια δεδομένη στιγμή ε, σκέφτεται κάπω, την επόμενη στιγμή μπορεί να αρχίσει να εκκλησιάζεται, την επόμενη στιγμή μπορεί να αρχίσει να μεταλαμβάνει. Οπότε να το βλέπουμε λίγο διαιναικώ. Και όχι σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Για να γυρίσω στην ερώτηση τώρα. Mm -hmm. ε, με ρωτήσατε πώ επηρεάζουν τα μέσα μα και γενικώ ο τρόπο. Και βέβαια. Αυτό το lifestyle, όπω λέμε. Ή δεν ξέρω εγώ πώ να το ονομάσω, δεν είμαι ειδικό σε ψυχολογικού όρου. Ε, βλέπουμε συνεχώ εικόνε οι οποίε μα δείχνουν ε, ε, όμορφε κοπέλε ή όμορφα αγόρια, επιτυχημένου ε, businessmen ή οτιδήποτε άλλο. Ε, φαντάζομαι ότι θα θέλαμε ένα τέτοιον άνθρωπο δίπλα μα. Τελικά βλέπουμε στην πορεία ότι δεν είναι ακριβώ έτσι. Ε, όλοι προσπαθούν να μιμηθούν αυτά τα πρότυπα, όλοι, όχι όλοι. Ευτυχώ όχι όλοι. Ε, αλλά σίγουρα επηρεαζόμαστε και αυτό φαίνεται πολύ καλά στα κριτήρια που βάζει ένα άνθρωπο στην αρχή για να επιλέξει σύζυγο. Φαίνεται πολύ καλά αυτό. Θέλει δηλαδή να έχει το δικό του επάγγελμα, καμιά φορά. Ε, θέλει να είναι επιτυχημένο στο επάγγελμα, θέλει να είναι όμορφο, θέλει να ντύνεται όμορφα. Πραγματικά και πιο εκλεκτισμένα, όχι τόσο χοντρά, καμιά φορά που ε, περνάνε υποσυνείδητα μέσα από την τηλεόραση, κυρίω μέσα από την τηλεόραση. Πριν σε κόψαμε και έκανες, ε, ε, μιλούσες για το βόλεμα και ότι πόσο πιο εύκολο είναι τελικά το να επιλέγουμε τρόπους που δεν θέλουν πολυδέσμευση και ευθύνη. Mm -hmm. ε, θες να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου για να μην, μην μισή. Ε, ναι, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό του γάμου αυτό. Είναι γενικότερο χαρακτηριστικό και θα ήθελα να, πω κάτι, να την αλλάξω λίγο την απάντηση. Να ξεκινήσω mm -hmm. από κάπου άλλο ότι ε, όταν γενικώ εμείς θέλουμε να... Να κάνουμε μια επιλογή στη ζωή μας. Είτε αυτό είναι γάμος, είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι σχολή που ίσω είναι πιο κοντά στα μικρότερα παιδιά που μας ακούν. Ε, σίγουρα δεν πρέπει να... Όχι δεν πρέπει. Ε, μας είναι δύσκολο ε, το να πούμε ότι ξέρεις, ε, αποφασίζω και είμαι σίγουρος γι αυτό χωρίς να ρισκάρω. <χι>. Δηλαδή υπάρχει πάντα ο κίνδυνο ε, του να υπάρξει μια αποτυχία. Αυτές οι αποτυχίες ε, είναι καλό να έχουν προεπεξεργαστεί, δηλαδή είναι καλό να έχεις αποτυχίες μέχρι να φτάσεις στο γάμο. Το λέω αυτό εν πλήρη επιγνώση. Γιατί, ε, γιατί καταλαβαίνεις τελικά, δεν ξέρουμε ποιον τρόπο, αλλά αρχίζεις και λειτουργεί αντανακλαστικά και καταλαβαίνεις ε, τι πράγμα σε οδηγεί σε επιτυχία και τι πράγμα σε οδηγεί σε αποτυχία. Έτσι ε, λοιπόν έχει προπονηθεί από πριν. Και φτάνει στο γάμο να πάρεις μια απόφαση πόντως είναι δύσκολη, αλλά μπαίνει στο γάμο, έχει μια πορεία, δεν είναι δηλαδή ε, από τη μια μέρα στην άλλη με παντρεμένος, okay. έχει μια πορεία μέχρι να φτάσει στο γάμο, μέχρι να γνωρίσει τον άλλον να γωνιαστής και όλα αυτά. Σε αυτή λοιπόν τη διάρκεια εσύ μπορείς να καταλάβεις πράγματα. Έχοντας λοιπόν ε, κινάσει τα ανταναπλαστικά σου, νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις πού σε πάει αυτή η σχέση. Αυτή η σχέση, ε, ό, όταν λέμε σχέση, εννοούμε σχέση όπω την εννοεί η Εκκλησία, έτσι, η γνωριμία με τον άλλον. Και μπορεί να καταλάβει αν θα έρθει κάτι καλό, γιατί πολλέ φορέ έτσι τα παιδιά, μια και ο σταθμό είναι ο σταθμό τη Εκκλησία, πολλέ φορέ έτσι τα παιδιά που είναι στην Εκκλησία νομίζουν ότι ε, με το που θα βρω μια κοπέλα ή ένα γόρι που είναι τη Εκκλησία πάνε τελείω ανόλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποτρεπτικό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είναι ο μόνο όρο αυτό. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα του πνευματικού που εκεί πέρα σηκώνει πολύ κουβέντα το συγκεκριμένο κομμάτι. Ακριβώ αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, κατά πόσο η έλλειψη της πνευματική καθοδήγηση οδηγεί σε βεβαιασμένε κινήσει, είτε σε. Μου κάνει νον... πάλι την ερώτηση, γιατί δεν σε ακούω καλά. Ναι. Κατά πόσο η έλλειψη τη πνευματική καθοδήγηση οδηγεί σε βεβαιασμένε κινήσει, δηλαδή είσαι έναν πρόχειρο γάμο ή σε μια γρήγορη συμβίωση. Ναι. Η έλλειψη τη πραγματικής καθοδήγησης γενικώ οδηγεί σε, σε αδιέξοδας της ζωή μα, οπότε νομίζω ο γάμος δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ε, βέβαια, μέσα σε αυτό που λέμε οικονομία του Θεού, πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει επιτυχημένος γάμος, αυτό που λέμε εκκλησιαστικά επιτυχημένος γάμος, ε, αν στην πορεία δοφούν οι δύο σύζυγοι, σε αυτό που λέμε ζωή με την εκκλησία. Δηλαδή μπορεί να γίνει επιλογή χωρίς πληματικά φοβήγηση, χωρίς να έχει καμία σχέση με την εκκλησία, και έχει γίνει σε πολλά ζευγάρια και ακολούθω να ανακαλύπτουν ότι ξέρεις κάτι υπάρχει εδώ. Άρα τελικά δεν είναι τόσο έτσι, να το πούμε, εκβαντισμένα τα πράγματα. Ε, πέρα από αυτό όμως, ε, σίγουρα για έναν άνθρωπο που έχει συνηθίσει να λειτουργεί με το πληματικό του, έχει οριθωτήσει τη σχέση. Και αυτή η σχέση της είναι, είναι πραγματικά σχέση ελευθερία, γιατί δεν θα σου πει ο πραγματικό ότι ξέρει, Γιώργο ή Σπυρο η Δημήτρη ή Δήμητρα θα πάρει αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να σου προτείνει. Ή αν έχει κάποια αντίληση μπορεί να την ΜΠΕ, αλλά δεν θα είναι αυτού που θα αποφασίσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπω και σε όλα τα πράγματα. Είναι συμβουλευτικό όλου. Είναι συμβουλευτικό, ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό δεν το παίρνει, δεν την παίρνει πραγματική την ευθύνη αυτή, όσο και αν εμπει ζητάμε από εκεί να την πάρουμε σα το λέω γιατί με άνθρωπο, όπω και πολύ άλλη ίσω που βεβαιώθηκε πολύ για να πατερθεί. Ε, και σε ηλικία 33 ετών. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά μικρή. Αυτό το λέω στους άσπρους τα μικρότερη, για να αρχίσετε να συνηθίστε στην ιδέα από τώρα και να μπαίνετε στην ιδιαίτερη διαδικασία. Ε, να ξέρετε όμως ότι δεν είμαι από αυτού που, όπως και πολλοί άλλοι, που αποφάσισαν ότι στα 33 θα παντρευτούν και παντρεύτηκαν. Δηλαδή, η αποφάση αυτή έχει πάρθει από τα 25. Από τα 25 μέχρι τα 33 είναι 8 χρόνια. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι Καλό είναι να το δουλεύουμε στο μυαλό μα, στην ψυχή μα και στην περιφορά μα αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι διαδικασία μια στιγμή. Είναι διαδικασία που έχει σχέση με την υπόλοιπη μα ζωή. Δεν είναι άσχετο ο γάμο από τη ζωή. Γιατί αν γίνει μια στιγμή, είναι προβληματικό. Ναι, ναι. Χρειάζεται προπόνηση. Σε οποιοδήποτε. Χρειάζεται Ακόμη και αν είναι μέσα στην υπόλοιπη δεν έχει, νομίζω, το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να έχει. Γεωργό, κλείνοντα. Πόσο εύκολο είναι τελικά για ένα νέο σήμερα να επιλέξει τον δύσκολο και ουσιαστικότερο δρόμο του γάμου και της ψυχικής και σωματικής αφιέρωσης, καταρχήν στον εκλεκτό του. Ε, και στη συνέχεια και τα δύο πρόσωπα μαζί στο Θεό. Μιλάμε για ε, μια πολύ προχωρημένη κατάσταση που πρέπει να είναι και δύο πολύ, πολύ ωραίοι πνευματικά ώστε να, να yeah, τις συντοποιήσουν yeah, αρχικά. Όταν είσαι έξω από το γάμο σκέφτεσαι ότι... Ε, Ξέρει, ναι, θα ήθελα να προσεύχω μαζί με τη σύζυγό μου ή τον σύζυγό μου, αντιστοίχω, ε, ή θα ήθελα να κάνω κάποια πράγματα. Όλα αυτά τα βλέπει τη θεωρία. Έχει κάνει τον πνευματικό σου αγώνα. Όταν μπει στην οικογένεια, έρχεται η στιγμή να κάνει πράξη, όχι μόνο προσευχή. Ε, Γενικώ το να στηρίξει, και κυρίω αυτό, να στηρίξει τον σύζυγό σου όταν εκείνο δεν αισθάνεται καλά, να τον καταλάβει. Όλα αυτά που έχετε ακούσει πολλέ φορέ, δεν να το ξαναπώ. Αλλά την κρίσιμη στιγμή να ξέρετε ότι είναι δύσκολο αυτό. Έχοντα όμω, επαναλαμβάνω αυτό που είχα πει πριν, έχοντα κάνει μια προπόνηση πάνω σε αυτό, εκείνη τη στιγμή σου έρχεται αφορμητά η σκέψη ότι ξέρει, σε αυτή την κατάσταση. Αναγνωρίζει την κατάσταση πολύ σημαντικό παιδιά αυτό. Αν δεν έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό από πριν, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια κατάσταση και δεν έχουμε ελπίδα να, την, να, να λύσουμε το θέμα, να συμπεριφερθούμε όπω πρέπει να συμπεριφερθούμε. Και, και φυσικά υπάρχει και πληματικό πάντα, ο οποίο βεφάει σε την κατάσταση. Ε, δηλαδή, η ερώτηση με παρέμπτει λίγο σε κάτι ιδεατό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπω ε, ο γάμο, αυτό το, το μεγάλο πράγμα που δίνει σε εκείνου που να απαντηθούν είναι καταρχήν του ηρεμοί. Άνθρωπο, του ηρεμοί είναι πρόβλημα. Δηλαδή, είναι ένα, ένα κρατούμενο ας πούμε, που πάει να υπάρχει πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Και σε ελευθερώνει. Σε ελευθερώνει και σε σχέση με το Θεό. Γιατί να ξέρει ότι πριν, α πούμε, οι περισσότεροι από εμά, αυτό που κάνουμε είναι ότι. Ε, Δενόμαστε σε αυτό το βαρύδι που λέγεται γάμος και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Άρα, όταν πάψει να υπάρχει αυτό το θέμα του αγκάθι που λέμε στην πορεία μα γιατί έτσι είναι, ή αγώνα, μπορεί να μην είναι αγκάθι, μπορεί να είναι αγώνα. Αναλόγω. Mm -hmm. Γιατί ξέρει και ο αγώνα από το αγκάθι είναι λίγο δυσκάκριτο, <χω> εν πάση περιπτώσει. Και μετά μπορεί και προχωράς, Αλλά προχωράς όχι ιδέατα. Προχωρά ε, ε, μέσα στη ζωή, μέσα στην πράξη. Κάνει τα λάθη σου. Και έχει πάντα αναφορά στο Θεό. Δεν είμαι ο υπογράψει και παντρέψει και τέλο, αυτό είναι μεγάλη πλάνη. σω εκεί ξεκινάει όλο, όλη ναι, η πορεία. Όχι, ξεκινάει από πριν και συνεχίζεται έτσι. Το ταξίδι. Ε, δεν θέλουμε να καταχραστούμε όλο το χρόνο σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. Να είστε καλά. Να είσαι και εσύ καλά, Γιώργο. Να είσαι και εσύ στην οικογένειά σου. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μετά από αυτή τη συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας έτσι και το φίλο μας τον Γιώργο θα μπορούσαμε σιγά σιγά να, μετά από μια γέφυρα μουσική να περάσουμε στην άποψη και στη βοήθεια ενός πνευματικού του πατρός Αντωνίου Καλιγέρη, ο οποίος, τον οποίο θελήσαμε να καλέσουμε ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά με αφορμή το βιβλίο που έχει γράψει Γάμος από το Μυστήριο στο Θεσμό και μπορείτε να το βρείτε από εκδόσεις «Μαήστρος». Αγαπητοί ακροατές, αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή κοντά μας ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Φιλοθέης στη Φιλοθέη και διευθυντής του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πάτερ, την ευχή σας. Κύριε, ευχαριστούμε. Εδώ με την Ελισάβετ και τη Βάσο συζητάμε για το ζήτημα της εξώγαμης συμβίωση των νέων και για ποιο λόγο μπορεί να επιλέγουν αυτό οι νέοι αντί για το γάμο. Και θέλαμε έτσι να μας βοηθήσετε να λύσουμε κάποιες απορίες που έχουν δημιουργηθεί στη... στην πρόοδο της συζήτηση. Φυσικά, μπορώ να είμαι διάθεσή σα. Είναι χαρά μου που είμαι φιλεξενόμενος στην εκπομπή σας. Ελπίζω ότι ε... κι εγώ θα συμβάλλω με τη δική μου σκοπιά να... στην αναζήτησή σα. Πάτερ θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ε, Είναι ο γάμος τελικά μυστήριο Και ναι, πού φαίνεται αυτό Ο γάμος είναι μυστήριο Αλλά το, το πρόβλημα είναι ότι δεν φαίνεται εύκολα Στα μάτια του, τουλάχιστον του σύγχρονου ανθρώπου Ο οποίος ε, ε, δεν έχει μάθει να βλέπει πίσω από τα πράγματα Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία Μια από τις μεγά, πολύ μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν ε, Σε αυτό το τομέα ανθρωπου ο οποίο δεν εχει μαθει να βλεπει πισω απο τα αυτό μεγάλε δυσκολίε που υπαρχουν σε αυτο το τομεα ειναι αυτο ακριβως ε, Οι περισσότεροι από εμά μια ε, ναι, και όλοι μαζούμε στη σύγχρονη εποχή θέλουμε να θυμίσουμε τα πράγματα με τη λογική του ένα και ένα κάνουν δύο. Μερικέ φορές όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά, όχι παράλογα αλλά πέρα από την αρχική μας αίσθηση. Ε, εάν επίσης δεν υπάρχει η αίσθηση ότι ο γάμος είναι μυστήριο, είναι γιατί στην εποχή μας δεν, είναι, δεν έχει κέντρο το Χριστό. Ακόμα και οι Χριστιανοί ε, και αυτό φαίνεται πολύ από την που αρχίζουν δύο άνθρωποι, δύο νέοι άνθρωποι, ένα ζευγάρι να προετοιμάζει το γάμο του πολύ λίγο θυμούνται ότι ε, ετοιμάζονται ε, με κένω το Χριστό και, και αναζητούν ένα γάμο εν Χριστό mm. ε, τις περισσότερες φορές ψάχνουν να βρουν ένα γάμο ο οποίος θα... Ε, μάλλον μια τελετή γαμήλια για να το ξεχωρίσω τελείω και, και από το μυστήριο του γάμου και από την τελετή και από την ε, ακολουθία του μυστήριου μια τελετή η οποία συνάδει ε, mm. περισσότερο με κάτι που θυμίζει παραμύθια του Disney mm. παρά με την πραγματικότητα την οποία ζει η Εκκλησία μας. Έχει μετατραπεί δηλαδή σε ένα είδος χολιγουδιανού υπερθεάματος. Ένα μεγάλο θα λέγαμε πανηγύρι. Θα το έλεγα με συγχωρήψα για Ένα κακόγουστο αντί, αντίγραφο χολιγουδιανού υπερθεάματος. Ούτε τέτοιο είναι. Έτσι. Μια χακογουστιά είναι στο τέλος. Το μυστήριο του γάμου πώς δημιουργήθηκε και πότε? Το μυστήριο του γάμου, καταρχήν, ο κύριος μας, αν θυμάστε από την, ε, την διοίκηση του Ιωάννη, η, στο βαγγέλιο του Ιωάννη, mm -hmm. η, ο κύριος μας ξεκινά τη δράση του κατά τον Απόστολο με το γάμο στην Κανά και, την, ε, και το θαύμα που έκανε εκεί, ε, μεταβάλλοντα το νερό σε κρασί. Η, για όλους τους ερμηνευτές η παρουσία του, του Χριστού του Κυρίου μας το, στο γάμο της Κανά σημαίνει ότι ο, ο γάμος πια είναι μέσα ε, είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ως μυστήριο και άλλωστε ποτέ η Εκκλησία μας δεν το είδε διαφορετικά, ποτέ δηλαδή όποια μαρτυρία και αν ανοίξετε ε, αν αναζητήσετε συγγνώμη ε, όπου και σε όποιον αιώνα και ψάξετε να βρείτε ε, ποια είναι η βαρύτητα του γάμου στην, ε, για την Εκκλησία μα και, και για του πατέρες μα και του εκκλησιαστικού συγγραφεί, πάντα η αποδοχή του είναι ω γάμου, ω μυστηρίο. Και μάλιστα, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, δεν είναι ένα αυτόνομο μυστήριο όπω τα τελευταία χρόνια έχει γίνει, του τελευταίου αιώνε μάλιστα καλύτερα, αλλά ήταν πάντα συνδεδεμένο με τη Θεία Ευχαριστία. Πάντα. Όπω και τα υπόλοιπα μυστήρια, αλλά. Ε, δεν, ο, δεν νοείται γάμος στην, στην ε, ζωή της Εκκλησίας τουλάχιστον μέχρι τον ε, 12 αιώνα ε, ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αυτό δείχνει τη στενή σύνδεση τη, του γάμου με τη Θεία Ευχαριστία με το, και με τον ίδιο τον Χριστό βεβαίως και δείχνει επίσης ότι και, την, α, και την αντίληψη της Εκκλησίας για το γάμο mm -hmm. Πάντα υπήρχε αυτή η αίσθηση του ότι εκτός από τη μυστηριακή πλευρά του του γεγονότος του γάμου υπήρχε και μια κοινωνική πλευρά δηλαδή ε, η αίσθηση του να μαζευτούν μέσα στην κοινότητα να ανακοινώσουν δύο άνθρωποι την πρόθεσή τους να συνδεθούν ε, δηλαδή αυτό που σήμερα ονομάζουμε σαν ε, ένα μεγάλο έτσι, μια μεγάλη σύναξη υπήρχε αυτό πάντοτε Κοιτάξτε, υπάρχει το κοσμικό σημείο το οποίο κοσμικό σημείο όμως mm. είναι διαφορετικό από, το, από την κοινότητα από, το, από αυτό που λέμε εμείς ως κοινότητα ε, δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. βεβαίω υπήρχε η, η, η ανακοίνωση, θα πω, του, του, του μέλλοντος γάμου, της μέλωσας της συμβίωσης δύο mm -hmm. ανθρώπων. Ε, γιατί ε, αν πάμε και πολλά, και εώνος πίσω δεν είναι όπως σήμερα τα πράγματα που ο καθένας μπορούσε εύκολα ε, να... Αναζητήσει το συντροφό του, υπάρχουν τελείω διαφορετικά, διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, άρα η κοινότητα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Ε, Επομένω δεν έχουμε κάτι το οποίο γίνεται ε, μακριά από την κοινότητα, αλλά που είναι το κοσμικό αν το πω έτσι, στοιχείο εδώ, είναι ότι ε, βλέπουμε τα ε, τη συγγραφή ε, πρικοσυμφώνων για παράδειγμα, ότι για να, για να υπάρξει ζευγάρι στην κοινότητα θα πρέπει να από ένα σημείο και μετά και όχι, και όχι, για, όλα τα, και, για, και όχι για όλες τις τάξεις της κοινωνικές ε, υπήρχε η, η σύναψη συμβολέου που mm -hmm. η μία οικογένεια τις περισσότερες φορές της νύφης ε, έδινε κάποια, ε, κάποια πράγματα ε, στο γαμπρό Στο Βυζάντα βλέπουμε και τ' άλλο ότι υπάρχει και συνομολόγηση θα έλεγα ε, και του δύο οικογενειών που και η οικογένεια του γαμπρού προσφέρει όπως υπάρχει και η εξασφάλιση της γυναίκα σε περίπτωση διαζυγείου ή του θανάτου του, του συζύγου. Ένα είδος κοινωνικής πρόνοιας δηλαδή. Ναι, ναι, ναι και, ε, Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτή την, ε, λογή, έπαιναν τη λόγη αντιμετώπιση έπαιρναν την περιουσία τη σήμερα, της περιουσίας τη πίσω. Η γυναίκα και κυρίως ήταν είχε παιδιά. Ε, ε. Ε, οι χριστιανοί... Το, έκαναν αυτό γιατί είχαμε Ένα είδος πολιτικού γάμου Για πολλά χρόνια και για πολλούς αιώνε Και μάλιστα φτάνουμε στο, στο Λέοντα το Σοφό Με την 84' αν κάνω λάθος 89' νεαρά α, α. Ε, Με την οποία επιβάλλει το, Η αερολόγηση του μυστηρίου του γάμου Να γίνεται μέσα στην εκκλησία ε, ε, ε, ε, Συγγνώμη δεν το είπα καλά Η αερολόγηση του μυστηρίου του γάμου Που γίνεται μέσα στο, στο ναό ε, Αυτή Να είναι και ιδρυτική πράξη Τη συμβίωση ενός ζευγαριού. Ενώ μέχρι εκείνη την εποχή είχαμε και τα δύο. Δηλαδή πρώτα έπρεπε να, να συζητηθούν και να οριστικοποιηθούν τα νομικά, το νομικό πλαίσιο, και μετά μπορούσαν να, να προχωρήσουν, αν ήθελαν, και ήταν χριστιανοί το ζευγάρι να, να, να εμφανιστούν στην εκκλησία και να ζητήσουν να, να παντρευτούν. Και αυτό γινόταν μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Από εκεί και ύστερα, έχουμε μια καινούργια πραγματικότητα. Γιατί με υπό το βάρο τη νεαρά αυτή, του λέοντα του σοφού, διαχωρίστηκε σταδιακά του επόμενου αιώνε το μυστήριο του γάμου από το μυστήριο τη ΕΕ. Πάτερ, βλέπουμε ότι στην ουσία η θέση τη Εκκλησία ήταν είναι και θα είναι καθαρά επαναστατική από του πρώτου αιώνε ίδρυσή τη μέχρι και σήμερα, ειδικά σε ένα θέμα όπω ο γάμο. Και η σχέση των δύο φίλων. Ε, Καθώ η θέση τη γυναίκα ήταν σαφώ κατώτερη, ήρθε και μίλησε για αγάπη, ισότητα, ισοτιμία και αλληλοσεβασμό. Δεν είναι άρσενο, δεν είναι φίλη. Όπω όλου του βάβε, μου είδε επιστολή. Ακριβώ. Ισονομία. Άξιε υπό... που όλοι οι άνθρωποι ζητούν, και όμω ίσω τι ψάχνουν σε λάθο μέρο. Γιατί σήμερα λοιπόν οι νέοι επιλέγουν να συμβιώνουν και δεν ακολουθούν ίσω την πιο ορθόδοξη πορεία, ας το πούμε, τον γάμο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτον, γιατί εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές θα μου επιτρέψετε το βαρύ όρο, προδίδουμε, ε? αν θέλετε βάλτε και σταγωγικά, την ίδια μας την πίστη. Ε, πώς οι χριστιανοί ζουν, ε, το γάμο όπως η Εκκλησία μας το διδάσκει. Και μάλιστα με, τη, με την... Όχι τυπικά, όχι το να εμφανίζονται και να ιερολογούν τη, το μυστήριο αλλά πώς το ζουν όπως ακριβώς θα μας το, το ζητάει και το περιγράφει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος στην, στην, 20η του, ομιλία, στην του στην προσευχή της επιστολής στην 20η ομιλία ή όταν οι χριστιανοί επιλέγουν τον ή την σύντροφό του με βάση τις συμβουλές που λέει ότι, του Αγίου Ανέου Χρυσοστόμου προς το μάξιμο όταν λέει ότι δεν πρέπει να κοιτάς ούτε τα χρήματα, ούτε την ομορφιά, ούτε τη δόξα, γιατί όλα αυτά περνάνε, αλλά τη σοφροσυνη δηλαδή, πόσοι από εμάς έκαναν ή πόσοι από όσους μας εμα νέους θα, κάνουν, θα έχουν η ποσοι απο οσους μας ακουν απο του νεους θα εχουν η επιλογη του συντρόφου τους, θα είναι με βάση την αρετή του συντρόφου τους. Οπότε έχουμε να δω ένα, ένα σημείο. Ε, το, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς οι χριστιανοί δεν υπερασπιζόμαστε με τη ζωή μας, τη, ζωή, τη πίστη μας και πολλές φορές προδίδουμε και το... Είναι βαρύ σώρος, το ξέρω, αλλά πρέπει να το πούμε ίσως με λίγο βαριά να το καταλάβουμε, ότι ε, τέλος πάντων στεκόμαστε στο, στο ύψος αυτού που εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει. Από εκεί και κάτω, αν δούμε τα πράγματα σήμερα, ε, θα δείτε ότι, και θα το έχετε διαπιστώσει καλύτερα από μένα, ότι οι άνθρωποι δεν είναι ερωτευμένοι, νομίζουν πως είναι. Και, ε, ε, αν θυμηθούμε την Καινή Διαθήκη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη του επιστολή την Καθολική, λέει στο τέτοιο κεφάλαιο, η αγάπη εξοβάλλει το φόβο. Εφόσον λοιπόν σήμερα υπάρχει πάρα πολύ φόβος, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει αγάπη. Αυτό που αισθάνονται δύο άνθρωποι, τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι ε, κάτι το οποίο μας οδηγεί στο να πει κανεί ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ερωτική σχέση ή σε μια σχέση αγάπης, <Ρίως> αλλά τη στιγμή που λένε ότι είναι, δεν είναι. Και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλον και οι διασφαλίζεις που ζητούνται και ο τρόπος που ζητάτε ε, μάλλον φανερώνει ότι δεν υπάρχει ε, το, το πραγματικό ερωτικό στοιχείο. Από αυτά που μας είπατε, ε, μπορώ να δω Τριών ειδών ε, τάσεις στους νέους, έτσι αν μπορούσα, θα μπορούσαμε να το κατηγοριοποιήσουμε. Δηλαδή, μας είπατε ότι πολλές φορές εμείς δεν στεκόμαστε στο ύψος των επιλογών μας, δεν είμαστε ερωτευμένοι. Άρα βλέπω μια τάση του, που πάει προς το συμβιβασμό με ένα πρόσωπο που μπορεί να είμαστε και τελείως και είμαστε μαζί του γιατί δεν, θα, δεν μπορούμε τη μοναξιά. Ε, την τάση που είπατε ότι είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλανε πιθανώς μόνο την ευχαρίστηση ε, θέλουμε απλά να είμαστε ερωτευμένοι χωρίς να διώξουμε ουσιαστικά το φόβο ε, και ίσως να υπάρχει, θα συμπληρώναμε, αυτοί που προσπαθούν να βρουν έναν σύντροφο αλλά στην πορεία απογοητεύονται, ε, πιστεύουν ότι ίσως τον βρουν μέσα από... Ε, τη τη συνεχή εναλλαγή συντρόφων και ε, στο τέλος ίσως απογοητεύονται, ίσως ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα το πετύχουν. Θα mm -hmm. προσθέσω μια τέταρτη κατηγορία των ανθρώπων εκείνων που πραγματικά αναζητούν τον σύντροφό τους. Σωστά. Γιατί υπάρχει και αυτή ε, με τη διαφορά ότι έχει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως ε, τα προβλήματα αυτά είναι ε, του κοινωνικού περιβάλλοντος που πιέζει πάρα πολύ σε μια επιλογή η οποία ε, δεν είναι ούτε κατά τις αρχές των ανθρώπων αυτή τη κατηγορία ε, ούτε και με, τις, ε, και με τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Απλά δέστε ότι υπάρχει μια Ιουδαϊκή αντίληψη για τον γάμο σήμερα, ότι θέλουμε απλά να παντρευτούμε για να είμαστε καλυμμένοι και κοινωνικά εντάξει και κάποια στιγμή να κάνουμε παιδί. Οι περισσότεροι δεν λένε ναι, Θέλω να παντρευθώ επειδή αγαπάω ένα, τον σύντροφό μου, απλά επειδή θέλω να κάνω οικογένεια. Είναι και... ακριβώ το ίδιο που έλεγε και αυτό που είπατε, η Ιουδαϊκή κοινωνία, ότι ήταν η τεχνογνωσία ο σκοπό του γάμου. Ε, δεν ξέρω πώς, αν ρωτήσετε έξω, αν κάνατε ένα, έτσι, μια δημοσκόπηση, να το πούμε ελληνικά, ε, ρωτήσετε γιατί ήθελε να απαντευστείτε και το, η απάντηση είχε όνομα. Με άλλα λόγια, ε, επειδή αγαπάω τον τάδη, την τάδε και δεν θέλω να ζήσω χωρί αυτόν, θέλω να απαντευτώ. Η ορθόδοξη δηλαδή άποψη των πατέρων, ε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι αυτή ακριβώς, το ότι η κοινωνία των προσώπων και όχι απλά η τεκνογωνία. Ναι ε, βέβαια. Και γι' αυτό ο πρώτος και ο βασικός στόχος του ε, σκοπός του μυστηρίου του γάμου είναι η αλληλεσυμπήρωση και η θέωση των, α, των συντρόφων, το συζύγων. Μάλιστα. Ε, να σας ρωτήσει και η Βάσο mm -hmm. που έχει εδώ και κάνει κινήσεις. Και θέλει να... Πώς αντικρύουμε, Πάτερ, το επιχείρημα πως όταν ακούμε κάποιον να λέει αφού σε λίγο καιρό θα έρθουμε εις γάμου κοινωνίαν, ποιο είναι αυτός που θα μας αγορεύσει να συζήσουμε και γιατί. Κατ' αρχήν, δεν υπάρχει κανεί που μπορεί να απαγορεύσει κάποιον να συζήσει. Αυτό που μπορεί, αυτός που το λέει αυτό, συνήθως δεν έχει πάλι στο κέντρο του το, το Χριστό. Γιατί ό,τι λέμε, δεν το λέμε επειδή εμένα μου αρέσει μια αρφαμορφή συμβίωσης, η Β, απλά δεν μας έχουν ειδαχθεί κάτι. Τις περισσότερε φορές κάνουν μια συζήτηση, ε, συνήθως περί και όχι του σπιτιού. Ε, Πολλέ ζεβαρία μιλάνε για τη σκεπή, αγνοώντας τα θεμέλια. Αν κάποια στιγμή έχουν προωθηθεί, παραστοπάνω έχουν οικοδομήσει πράγματα, δεν μιλούν για τη σκεπή. Αναφέρονται μόνο στη σκεπή και όχι στο υπόλοιπο που απομένει. Στην πράξη δεν μπορεί να πει κανεί ότι μη συμβιώνεται ή μη συζείται. Αυτό το οποίο μέσα μας μας ενεργοποιεί είναι το εξής. Εγώ, η ευθύνη μου... Και θα την πω, έτσι, ίσως σε πρώτο πρόσωπο. Ε, αγαπώ αυτό τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και ακριβώς επειδή είμαι χριστιανός και το ζωός χριστιανός αυτή την αγάπη δεν μπορώ ε, τίποτα να ξεκινήσω ούτε να σκεφτώ ως προς το μέλλον μου χωρίς ε, τη που, την, την παρουσία του Χριστού. Άρα η πρώτη μου κίνηση είναι να πάρω το χέρι τη ή το χέρι του και να βρεθώ μπροστά στον α, Κύριό μας και να ζητήσω όχι απλά την ευλογία Του αλλά την συνεχή Του παρουσία μέχρι, τέλος, μέχρι το τέλος του, των αιώνων όχι της ζωής μου γιατί ο γάμος είναι ένα μια, ένας δρόμος μια κοινωνία προσώπων η οποία έχει σαφέστατο άνοιγμα στην Βασιλεία των Ουρανών και αυτό φαίνεται από τη σύναισή Του παλαιότερα που ήταν με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αν δεν το δούμε έτσι ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα σαφές επιχείρημα για να παγορεύσει κάποιος να, σε κάποιον να συζήσει. Mm -hmm. Πάτε, ε, πόσο φόβος τις δέσμευσης λειτουργεί ω ανασταλτικός παράγοντα για τους νέους ώστε να μην προβούν στο μεγάλο βήμα του γάμου. Δηλαδή, γιατί να μην παντρευτεί κάποιο και να οδη, οδηγηθεί σε ένα διαζύγιο ενδεχομένω αφού μπορεί απλά να συζήσε και αν δεν ταιριάζει να μην υποστεί κάποιε συνέπειε. Οι συνέπειες, ξέρετε, δεν είναι το διαζύγιο που έχει τίτλο ένα χαρτί. Οι συνέπειες τις δει στα σταδιακά. Επίσης, δεν μπορώ, ε, σκεφτείτε ότι... Ας τα πάρουμε λίγο ανάποδα. Mm. Γιατί δεν ναι και καλά μια σχέση θα πρέπει να έχει ε, εκβολή στο, ε, να χτυπήσει την πόρτα του διαζυγίου και όχι του παραδείσου. Μήπως ε, μπαίνω με τη λογική του, του λιγότερου κακού, αλλά έτσι δίνω τον εαυτό μου. Μερικέ φορέ νιώθω ότι ε, πειραματιζόμαστε πάρα πολύ ο ένα με τον άλλον. Ο ένα άνθρωπο με τον άλλον άνθρωπο. Θέλω να εξασφαλιστώ ε, σε επίπεδα τέτοια που δεν, στην πράξη δεν μπορούμε να εξασφαλιστούμε. Καταρχήν αγνοούμε κάτι πολύ βασικό: ε, την ίδια τη βιολογία του ανθρώπου. Ότι δηλαδή κάθε άνθρωπο περνώντα ηλικία του έχει αυτέ τι λεγόμενε μεθυλικιώσει. Αλλιώ είναι κανεί στα 25, αλλιώ στα 30, αλλιώ στα 40, αλλιώ στα 50. Με, με ό,τι σημαίνει αυτό. Η, η, η, η πορεία ορίμανση. Μερίες φορές δεν είναι οικειορήμανσης. Ε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν στην καθημερινή μα ζωή και αλλάζουν αρδιν. Ας πούμε, μια πόλη εργασίας. Ε, αυτό, όταν ένας δεσμό δεν είναι δεσμός, αλλά είναι μια σχέση και θα μου επιτρέψετε να διαχωρίζω τη σχέση από το δεσμό. Σήμερα μιλάμε για σχέσεις, αλλά και αυτή τη στιγμή στον αέρα όπω είμαστε, σχέσεις έχουμε. Θέλετε Τι, να μας τί, πείτε και το διαχωρισμό. Σχετιζόμαστε, αλλά δεν δεσ αν το μας δεσμεύει κάτι αυτή τη στιγμή είναι η, η αγάπη σα εσάς να κάνετε αυτό που κάνετε και εγώ η, η τιμή που νιώθω γι' αυτό και προσπαθώ να το αποκριθώ. Αλλά αυτό είναι δεσμός. Αν το κόψουμε κι αυτό, καταλαβαίνει, δεν μείνει τίποτα. Αυτό που λέμε σχέση είναι τίποτα. Α, αυτό ακριβώς ε, και η, η προσπάθεια να εξασφαλιστούμε από τα πάντα μας κάνει να, να νομίζουμε ότι θα αποφύγουμε το διαζύγιο εάν γνωρίζουμε καλά τον σύντροφό μας. Το γνωρίζουμε όμω. Ε, τι σημαίνει γνωρίζω Ξέρω, είναι μια με, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν πάρα πολλά χρόνια με, ο ένας με τον άλλον και ανακαλύπτουν συνοχώς έναν άνθρωπο και επίσης τι γάμος είναι αυτός ο οποίος θα τα γνωρίζει όλα από την αρχή χάνει τη δυναμική του ό,τι πιο όμορφο υπάρχει σε έναν άνθρωπο είναι το καινούριο ε, το νέο ε, το κενό με αι και ξεχνάμε ότι Ανοιγόμαστε σε έναν κόσμο, ο οποίο ε, λέει ήδη από την αποκάλυψη «Η και να πει τα πάντα, καινούρια». Και εμείς θέλουμε να κάνουμε καινούρια, δηλαδή έχουμε μια σχέση. Ε, ας την πούμε έτσι, για να συνονοηθούμε. Και θέλουμε να την κάνουμε καινούρια. Αυτό το κενό είναι και απρόβλεπτο. Το απρόβλεπτο δεν σημαίνει τι θα είναι κακό. Αλλά θα είναι διαφορετικό. Ξέρω, η, η, η, η αίσθηση, ο φόβος δέσμευσης, μας κάνει να φοβόμαστε και το διαφορετικό, με αποτέλεσμα να λιμνάζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ε, ο φόβος αυτός, ο οποίος δεν είναι, ε, από τη μια πλευρά, ε, είναι δικαιολογημένο, αλλά σε ένα μικρότερο του ποσοστό, βέβαια, αλλά από την άλλη ε, καταδικάζει την, την ίδια, την, ε, το ίδιο το επιχείρημα. Ένα, ένα, ένα άλλο στοιχείο είναι που... Πολλοί φοβούνται ότι θα οδηγήσει στο διαζύγιο είναι ότι στην πραγματικότητα γνωρίζουν μέσα του, δεν πρόκειται να γνωρίσουν καλά τον σύντροφό του. Η ειδονή δεν μπορεί να εμποδίσει την οδύνη, και ξέρετε, ο δεσμό mm -hmm. έχει οδύνη. Έχει οδύνη γιατί ο ένα γνωρίζει τον άλλον, γιατί ο ένα προσπαθεί να προσαρμοστεί ή να αποδεχθεί ε, και να συνοδευωρήσει με έναν άλλον άνθρωπο που είναι διαφορετικό. Και πολλέ φορέ αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κόψω το θέλημά μου. Όχι εντελώ, αλλά λίγο. Αλλά αυτό το κόβο έχει λίγο πόνο μέσα του. Δεν έχει. Αν θα λέγαμε και με... μια ευθύνη εκτός από Οδύνη. Βέβαια. Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Αντί να απαντήσουμε στην Οδύνη αυτή με τη χαρά ε, της παρουσίας του ενός του άλλου και βέβαια ε, και με την... Ε, αν θέλετε, την... Ε, τη σύνδεσή μας με τον ίδιο τον κύριό μας εμείς προσπαθούμε ε, να στραφούμε προς ό,τι αντικαθιστά... Ε, τον ίδιο το Θεό. Μετατρέποντας την Ιδονή σε Θεό. Ε, αυτά τα πράγματα που γίνονται πολύ τώρα, και εγώ δεν μπορώ να τα αναλύσω πάρα πολύ, γιατί ε, και ο χρόνο φαντάζομαι είναι πολύ λίγος, ε, ε, ε, γίνονται ταυτόχρονα και, ε, και είναι και πολύπλοκα, γίνονται μέσα στις καρδιές μας. και αν δεν έχουμε ασκηθεί, δεν έχουμε ασκηθεί ποτέ, πώς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Σωστά. Βέβαια για να το προχωρήσουμε και ακόμη πιο πέρα και ίσως σε θέματα που είναι ακόμη πιο σε εισαγωγικά καυτά αναρωτιόμαστε και το συζητάμε και πριν με τα παιδιά ότι ε, τότε μέσα σε αυτή την προσπάθεια να έρθει σε δέσμευση ο ένας με τον άλλον και όχι απλά σε σχέση όπως μας είπατε ε, μήπως είναι πιο ειλικρινές κάποιες φορές οι άνθρωποι όταν ε, δεν πιστεύουν συνειδητά από το να επιλέξουν να κάνουν ένα κακόγου στο πανηγύρι όπως το είπαμε πριν ε, και να προχωρήσουν σε έναν τέτοιο είδους γάμο το να Είναι επιλέξουν εσύ. να μείνουν μαζί ή ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έστω και αυτό θα ήταν καλό Κοιτάξτε Εκείνος που επιλέγει να κάνει κακόγου στο πανηγύρι τις περισσότερες φορές δεν νιώθει μέσα στην καρδιά του με τον ίδιο τρόπο τη ζωή της Εκκλησίας που θα την ένιωσε ένας χριστιανός ο οποίος δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά να, να, είναι, να ζει τη ζωή της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν δεχτούμε αυτό ε, και, ε, τότε ε, σαφέστατο είναι ότι η απάντηση είναι ναι, ότι θα ήταν καλύτερα να μείνει κανείς έξω, να δει τα πράγματα αντί να συνβιβαστεί και να θεατρινίζει την ώρα του μυστηρίου Όντω θα ήταν πιο ελεκρινές, να, να συνειδητοποιήσει τη θέλη. Και βέβαια, σε, αυτή, σε, σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτεία έχει τον πολιτικό γάμο, για παράδειγμα. Mm. Η, ε, ξέρετε, το ότι η πολιτεία φτάνει στη λογική του, τη, της ελεύθερης συνδύωσης, κατα, ε, όχι καταργώντα, υπερβαίνοντα περισσότερο και τον πολιτικό γάμο, θέλει να καλύψει βέβαια, και αυτό δεν μπορούμε να μην το παραρεχτούμε, θέλει να καλύψει ιδεολογικές... Ε, Τάσει οι οποίε δεν δέχονται κανένα μυστήριο, κανένα συγνώμη μυστήριο, κανένα, κανένα είδου δέσμευση, ακόμα και το γάμο, όταν είναι πολιτικό, αλλά αυτό είναι πολύ μικρό ποσοστό, όπω επίση και άλλε ε, αν κάνει κανεί λογισμό άλλε φτάσει τέτοιου είδου οι οποίοι δεν θέλουν να δεσμευθούν. Ε, αν μιλήσουμε τώρα για του ανθρώπου εκείνους εκείνου και να περιοριστούμε σε αυτό. Ε, Στου ανθρώπου σε οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι να να ζήσουν τη ζωή τη εκκλησία. Θα έλεγα ότι σαν ένα είδος σαραβώνα θα μπορούσε να ήταν ο, ο πολιτικός γάμος. Εκεί όμως πάλι έχει δέσμευση, ξέρετε ο, ο, ο πολιτικός γάμος έχει δέσμευση, όπως και το, και το Σύμφωνο Ελεύθερη Συμβίωση και αυτό έχει δέσμευση. Δεν είναι απλά συζούμε. Μπορεί να είναι πολύ χαλαρό, ε, αλλά είναι, έχει δέσμευση. Για μένα, για μένα έχει μεγάλη αξία το να δεχθούμε έξω, έστω και έξω από τις πόρτες της Εκκλησίας ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας είδου δεσμός έστω και σχέση όπως λέγεται σήμερα χωρίς αυτό που λέγεται ευθύνη και χωρίς αυτό που λέγεται δέσμευση. Είναι αντικοινωνικό με άλλα λόγια. Θα έλεγα ότι όχι μόνο αντικοινωνικό είναι, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Δέσετε οτιδήποτε και κάνουμε στη ζωή μας έχει μία δέσμευση και θελοντές να είμαστε όταν πούμε ότι θελετικά να κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα δεσμευόμαστε δεσμευόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο σε ένα, σε ένα αν θέλετε πρώτο επίπεδο βασικό επίπεδο ειλικρίνειας ότι θα είμαστε στην ώρα μας για παράδειγμα εάν δεν το κάνουμε αυτό δεν έχουμε τίποτα πολύτως Υπάρχει λοιπόν και η έλλειψη αυτή της δεσμεύσεως και της υπευθυνότητας στην κοινωνία και σαν ερώτημα η Ποιμαντικά η Εκκλησία, πώς προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Οριμάζοντα του στους ανθρώπους. Ε, η η ποιμαντική της Εκκλησίας μας, ε, πρέπει να κατανοήσουμε ότι, δεν έχει, ότι είναι πάντα πίσω από τους αριθμούς. Δεν μετριέται Δεν μετριέται με αριθμού. Πολλές φορές μας λένε, εσείς η τι κάνετε ας πούμε, πώς η Εκκλησία αντιμετωπίζει το αβγδ πρόβλημα. Ε, εντάξει, υπάρχουν αδικημενικά κριτήρια που μπορεί κανεί να πει ότι με βάση αυτά τα κριτήρια έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά αν απαντήσω στην ερώτηση αυτή, δεν θα απαντήσω με αριθμητικά κριτήρια. Ε, αυτό το οποίο κάνει η Εκκλησία είναι εδώ, εμείς. Είμαστε, καταρχήν, η, μηένα, η, η, η, λαϊκή, η, η κληρική και η λαϊκή, όσοι είμαστε παντερμένοι, θα πρέπει να ζούμε όσο το δυνατόν πιο πιστά το, με, την, με τη ζωή τη εκκλησία μας στο γάμο μας. Προσπαθούμε δηλαδή... Ε, να σταθούμε δίπλα στα ζευγάρια που έχουν επανταστεί, να τους βοηθήσουμε ώστε να ζήσουν ε, εκκλησιαστικά και όχι απλά αξιανικά, το, το μυστήριο του γάμου τους. Το γάμο τους μάλλον ως μυστήριο. Ε, το δεύτερο είναι ότι προσπαθούμε να σταθούμε κοντά στα παιδιά ε, και στους νέους, ε, τους πολύ νέους τους έφηβους και, και στα παιδιά ακόμα και, ε, ε, και παιδαγωγικά και πατρικά mm. έτσι ώστε να, να, να δημιουργήσουν μέσα τους ε, ερίσματα τέτοια και αξίες ε, τέτοιες που δεν θα υπερβαίνουν το σεβασμό και την ευθύνη που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος απέναντι στον άνθρωπο okay. και μόνο ένας να βλέπει να, να έχει μέσα το αυτό που λέει στο είτε στον αδελφό σου είτε στον κύριο και τον Θεό σου αρκεί Η καλλιέργεια αυτής της στη στις φυχές των ανθρώπων, νομίζω είναι η μεγαλύτερη συμβολή που μπορεί να έχει η, η ορθόδοξη Εκκλησία στην ε, ορίμαση των ανθρώπων και των ανθρωπίνων σχέσεων. Για να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα, Πάτερ, η επίσημη θέση της Εκκλησίας για τις εξωσυγικές σχέσεις, ε, ποια είναι, δέχεται η Εκκλησία κοντά της στα ζευγάρια που έχουν εξόγαμε σχέσεις, και πώς απαντάμε σε αυτό το ερώτημα χωρίς να πέσουμε στην παγίδα του ότι η στάση της Εκκλησίας στα σύγχρονα θέματα δεν συμβαδίζει με τα δεδομένα της εποχής. Τώρα, για να το καταλάβω καλά. Η εξώγαμες, ε, καταρχήν, ε, άλλο η εξώγαμη σχέση και άλλο ο άνθρωπος. Δηλαδή, ε, δεν είναι δυνατόν να μην ε, καταδικάσουμε την εξώγαμη σχέση, και, μάλιστα όταν είναι και παράλληλη. Εννοώ ότι, όταν ένα άνθρωπο α, δει τη μοιχεία, να το πω έτσι, mm, ναι. Δεν εννοούσαμε τη μοιχεία, εννοούσαμε ε, το αντίστοιχο της εξώγαμης συμβίωσης, όταν υπάρχει εξόγαμη συμβίωση. Ο τρόπο ζωής, λέμε ότι δεν, δεν, ε, δεν έχει κανένα καθόλου με αυτό που η Εκκλησία μας διδάσκει, Αλλά δεν μπορείς να, δει, να μην δεχτεί κανείς τα πρόσωπα. Ε, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος ο οποίος, ε, ε, χτυπήσει την πόρτα τη, του ναου και είπε πάντα θέλω να σας μιλήσω, και ανάμεσα σε αυτά που μου πει, είναι η εξόγαμη ότι ζει ε, με, με το, με το, στο πλαίσιο τη ελεύθερη συμβίωση. Α το πούμε έτσι. Ε, δέχεται κανεί τον άνθρωπο, προσπαθεί να το εξηγήσει, του δίνει χρόνο, στέκεται κοντά του. Δεν σημαίνει ότι αποδέχεται όμω αυτό που κάνει. Με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να σταθεί κανεί να σταθεί κοντά σε κάποιον άνθρωπο που έχει κλέψει έχει κάνει οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν αποδεχόμαστε την κλοπή. Well, δεν είναι. Έτσι. Επομένως, Οπότε... δεν αποδεχόμαστε τις πράξεις αλλά από την άλλη μεριά όμως όλοι οι άνθρωποι αυτοί και η έναν ιερέα, όπως τουλάχιστον εγώ το καταλαβαίνω, είναι mm. παιδιά μου. Δεν μπορώ να του απορρίψω. Ακριβώς. Είναι η πατρική στάση της Εκκλησίας. Οπόμενος. Και βεβαίως πρέπει να στάθουμε κοντά τους. Περακάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τους εξηγήσουμε ε, τι σημαίνει αυτό το οποίο έχουν επιλέξει. Μερικές φορές περνάει και από το σεβασμό, Διαφωνώντας, έτσι, εγώ έχω μια άλλη άποψη. Εκείνοι έχουν μια διαφορετική. Έτσι. Δεν πάβουν να είναι παιδιά από όμω. Πάτερη, κλείνοντα. Ε, Μιλώντα πρόσφατα με έναν νέο άνθρωπο με αφορμή το θέμα τη εκπομπή, ε, μου λέει: ε, Ξέρει, εγώ έχω χίλιου δύο λόγου για να μην παντρευτώ και ίσω να οδηγηθώ σε εξώγαμη συμβίωση. Πε μου έναν λόγο που θα με οδηγήσει στο γάμο, όντα Ορθόδοξο Χριστιανό. Ο έρωτας. Αυτό ο οποίο απάντησε έτσι δεν είναι έτοιμο ούτε να ερωτευτεί. Είναι αν... το δόλωμα δηλαδή ο έρωτα. Συγγνώμη. Είναι το δόλωμα που μπορεί να μας οδηγήσει στο γάμο και στην αγάπη. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπο που αγαπάει πραγματικά δεν βλέπει τον έρωτα ω δόλωμα. Αλλά ε, το βλέπει τον έρωτα ως πεδίο γνω... ε, ζωής. Εάν λοιπόν κανεί είναι δεν θέλει να ζήσει χωρί αυτόν. Συμφωνούμε σε αυτό. Σωστά. Ωραία. Εάν οριμάζει αυτό, ακόμα περισσότερο δεν θέλει να ζήσει χωρί αυτόν. Αυτόματα έχουμε λοιπόν το πρώτο, το πρώτο, του πρώτου καρπού, αυτού που λέγεται, που, α, α, λέγεται έτσι πολύ ψυχά ευθύνη, και, ε, ε, ευθύνη απέναντι στον άλλον. Έτσι και δέσμευση. Mm -hmm. Όταν αυτό ο άνθρωπο τώρα, ίδια αυτή οι δύο αυτοί άνθρωποι, είναι χριστιανοί, δεν είναι δυνατόν αυτό το πεδίο ζωή να μην έχει μέσα του το Χριστό. Μέσα του το Χριστό. Συμφωνούμε σε αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Αν λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό, αν ένας άνθρωπος, ακόμα και αν δεν χριστιανικά, δεν δέχεται το ξενισμό, έτσι, δεν είναι σε θέση να θεωρεί ότι ο έρωτας είναι ένα πεδίο ζωής, ένα πεδίο ευθύνη που ο ένας αναδέχεται τα όνια και ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη που έχει απέναντί του, αν δεν αισθανθεί το ρίγο το ότι κάποιο άνθρωπο τον εμπιστεύεται και τον αγγίζει, έτσι, αγγίζει πάνω του τα όνειρά του, τον τρόπο με τον οποίο θα θέσει τη ζωή του από εδώ και πέρα, την εμπιστοσύνη, όλο αυτό. Όλη τη ζωή του. Όλη τη ζωή. Δεν ξέρω πώ θα το περιγράψω. Δεν κλείνεται η ζωή σε λίγε λέξει. Ε, τότε πώ είναι έτοιμο να ζήσει με κάποιον. Δεν είναι. Μα είναι πολύ δύσκολο τελικά να πάρει την απόφαση και να πει ότι είσαι έτοιμο. Να, να ζήσει με κάποιον. Αυτό και... το πι... Ναι, συγγνώμη, σα Νομίζω ότι πραγματικά αυτή η διάσταση που μα δίνεται με τον έρωτα ε... είναι ο μοναδικό τρόπο που μπορεί να σε κάνει να ε... ξεσηκωθεί, να βγει από τον εαυτό σου και να προσεγγίσει το άλλο πρόσωπο. Αξιό. Γι' αυτό σα είπα και πριν ότι όλα έχουν όνομα. Ε, πριν γίνει αυτό, δεν έχω κανένα λόγο ούτε να φύγω από το σπίτι μου, ούτε να αλλάξω τη δουλειά μου, ούτε τίποτα. Για ποιο λόγο να τα κάνω όλα αυτά. Ε, και γι' αυτό, καμιά φορά μου με ρωτούν. Ε, τι λέει η Εκκλησία για το α-πράγμα, το β-πράγμα, τι πρέπει να κάνω εγώ όταν ζω έτσι και θα πρέπει να κάνω αλλιώ. Αυτά τα ερωτήματα σε μένα μέσα μου λένε ότι αυτός ο άνωπος που είναι απέναντι μου χωρίς να αρμαφοριστικός ε, δεν έχει ερωτευτεί, απλά ψάχνεται. Το κακό είναι όταν ψάχνεται και έχει σύντροφο. <Τι> δεν πρέπει να το ξέρει και εκείνη ή εκείνος ότι το έτερο νήμιση ψάχνεται και να λάβει τα μέτρα του. Όταν λέω να λάβει τα μέτρα, δεν λέω να το χωρίσει. Απλά να ξέρει σε ποια κατάσταση πνευματική βρίσκεται ο άνθρωπο που είναι απέναντί του. Και να μην ενθουσιάζεται ε, σε τέτοιο σημείο ώστε να παραγράφει τη λογική. Η λογική πρέπει να υπάρχει ανάμεσα μα. Μα συμβαδίζει. Βέβαια. Εάν δεν υπάρχει λογική, τότε είναι απλά μια συναισθηματική κατάσταση που χάνουμε τελείω. Για να πούμε μερικά, μερικά πράγματα έτσι και όπως θα ζω κιόλα. υπάρχουν κυρίως οι, οι, οι, οι κοπέλες που αγγίζουν τα 28 και τα περνάνε, είναι σαν να αποσυντονίζει το βιολογικό του ρολόγι κάτω από το, από το βάρος της, της κοινωνικής συνθήκης και της βιολογικής. Οι περισσότερες έχουν την πίεση από το σπίτι που λέει πω από τώρα που είσαι τόσο 29 ή 30 πολύ χειρότερα για μένα δεν είναι τίποτα όλα αυτά, απλά λέω ότι ακούγεται. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να απαντεστείς γιατί ε, ε, πού θα πας, πώς θα γίνεις μητέρα για παράδειγμα. Όταν το κάνουμε αυτό ήδη έχουμε κάνει το πρώτο μας λάθος. Και, και ουσιαστικά κρινάμε στην αρχή της συζήτησης λέγοντας και τις προποθέσει που λέγαμε πριν. Ε, πρέπει να απαλλαχτούμε από όλα αυτά Από τις κοινωνικές συνθήκες Τι λένε, πώς το λένε ε, Αυτά που μας πιέζουν ε, Να απαλλαγούμε ακόμα και από αυτό το, Αν θέλετε και το φυσιολογικό ίσως της, ε, Το αένστου που για μένα Ούτε και αυτό θα, θα έπρεπε να παίζει ρόλο Της μητρότητας Ότι ένας άνθρωπος Μια γυναίκα θέλει να γίνει μητέρα Πάνω mm -hmm. απ' όλα Πάνω Είναι η, η αγαπητική η Εγχριστώ σχέση με έναν άλλον άνθρωπο όταν αυτό ισχύει, υπάρχει, τότε, τότε βλέπουμε όλα τα άλλα. Αν δεν υπάρχει αυτό, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές είναι μια, είναι ένα, μια ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί. Νομίζω... Που κακώς βάζουμε τον εαυτό μας σε κάτι τέτοιο. Δεν μα το ζητάει κανείς. Νομίζω αυτό είναι το πιο όμορφο έτσι, μήνυμα για να κλείσουμε και ο πιο ωραίος και αισιόδοξο τρόπος. Ε... Πάτε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και το ενδιαφέρον σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσκλησή σας. Να είστε καλά. Μαζί, Εκλωγή Εκλωγή. Συμπερασματικά, αν θέλουμε να ζούμε με τον ορθόδοξο τρόπο ζωής, ο γάμος είναι η φυσική κατάληξη δύο ανθρώπων που θέλουν να είναι μαζί. Το θέμα είναι κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να δοθούμε ολοκληρωτικά στον άλλον, κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσεις και κατά πόσο είμαστε συνειδητά με τον άλλον. Αν έχουμε γνώση του εαυτού μας και πνευματικότητα, θα διαπιστώσουμε πως η εξώγαμη συμβίωση είναι ίσως πολύ επιφανειακή και ανασφαλής επιλογή. Ήταν η ραδιοπαρέα των ραδιοκαταγραφών. Σας κράτησε συντροφιά για όλη την προηγουμένη ώρα. Από την Ελισάβετ. Την Πάσο. Και το Θανάση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δίνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στα τηλέφωνα του σταθμού 2 και 2 ενώ μπορείτε να βρείτε τις παλαιότερες εκπομπές μας στο site της Χριστιανικής φυτικης Ένωσης Ανώνυσης επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο site στο ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής ραδιοκαταγραφέ Τέλος, στο site μας μπορείτε να βρείτε και προηγούμενες εκπομπές να τις κατεβάζετε και να τις ακούτε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ραδιοκαταγραφές Εγχείρημα παρέμβαση στη φλιαρία του λόγου